Γεια σα! Το Παρακαλώ, δεν πειράζει, κατανοώ. Α, αγαλούμε, ναι. Η, η λέξη που θα χρησιμοποιήσω είναι υπερήφανο. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα στη μείωση των χρόνων στην εφημερία στα νοσοκομεία. Στον κύριο Άβωνη Σπυρίδων, όπω το διάλογο λένε, δεν είναι μόνο τα τεπ που πάσχουν, όλο το σύστημα υγεία πάσχει. Και να σου πω: Την επαφέσαι με. Τίπα, ξέρετε μακριά μας, σε, κανέναν. σε κανέναν. Λοιπόν, εγώ κάθε τρίμηνο πρέπει να κάνω εξετάσει παρακολούθηση. Αυτέ για να τι κάνω εξωτερικέ. Χρειάζομαι 150 ευρώ το λιγότερο. Σου λέω μόνο τι εξετάσει. Δεν βάζω τα φάρμακα που είναι άλλα 80 με 100 ευρώ. Χεστά. Αν θέλω να τα κάνω στο δημόσιο το νοσοκομείο, το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι για μετά από ένα για το γράφω. Μαγνητικό και ξενικό. Οπότε δεν μείνω στα ενιστατώ ήρθα είναι και είναι το υπόλοιπο. Συν τις άλλες, τι πλασόν έχουν οι γιατροί. που γιατρό να γράψει να πάλι κάθε φορά που Λέει ακούδεσ. Λέει με τον ένοι μου εμεί για κάθε ασθενή μπορούμε συγκεκριμένο ποσό σε λεφτά να γράφουμε εξετάσει. Δηλαδή κι εγώ που έχω πρόβλημα, να... λέει στέλνει σε μια πολύ ειδική περίοδο και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάλαβε, δεν είναι μόνο πατέρα, πήγαμε και ξεμπερδέσα. Όλη το εσύ υπάρχει. Μιλάμε με κρατήσει διαχρονικά, το εσύ ήθελα να το εξεφυλήσει, να το κάνει χρόνο για να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά κτλ. Αποκλείται. Εγώ νομίζω του σε ενδιαφέρει πολύ. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. Δεν φαγημα αυτό ήξερα όπως είναι τις δυσκολίες αυτές. Καλό ε, κουράγιο. Ένα τελευταίο, η 4 Ιουλίου φαντάζομαι τη μέρα για την... Ε, έτσι. Δεν είναι λόγω της μεγάλης εορτής του πλανήτη. Ε, όχι, δεν τυχαία. Από στον έμου. Έλα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου για τη γιορτή σου. Να είστε γιατρό και δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή αναφέρεται το θύμιο κάποια στιγμή στο πώ έχουν βγει οι μειώσει των ωρών στι αναμονέ στα νοσοκομεία. Ο ευαγγελισμό πλέον, όσο με το να... βραχιολάκι, κανένα δεν περιμένει πάνω από 6 ώρε. Το εφανταστικό. Πόσο ήταν. Ο ευαγγελισμό να πάει 11 ώρε ήταν ο επαγγελμός. Η γυναίκα μου είναι γιατρό, ιδιώτη. Να σου τη λίγο, να σου εξηγήσει κάποιου βασικού κανόνε. Να μπείτε λίγο στο κλίμα. Γιατί πρέπει να μπει από μέσα και το ξέρει το κόλπο που το κόλ Οι 7 ώρε γίνονται 4 ή τρεις. Θέλεις. Ναι, ναι. Έλαγα, μου ήρθε. Σοφά να μιλάω με γυναίκε άλλων. Άννα, μπράβο. Πάρε τη γυναίκα μου, λοιπόν. Ναι, γυναίκα. Για σου, πώ το Λοιπόν, ο χρόνο μετράει με το που θα βάλει το βραχιολάκι ή θα πάρει το νομεράκι. Ναι. Που σημαίνει το βραχιολάκι μπορεί να το βάλει μετά από κανένα Γρήγορα, στον γρήγορα. Το Μήπω είναι άλλε δύο ώρε. Αγεια σου. σου. Δύο, τρει, Χωρί βραχιολάκι πια. Δεν έχει νόημα πλέον. Μήπω έχουν νοικιάσει δύο. για εκδηλώσει στην αίθουσα αναμονή και θέλουν έχει να την αδειάσουν. Για καταγραφεί ότι μπήκε στο παθολογικό, στο χειρουργικό, στο παιδικό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε τέλο η αναμονή. Περίμενε. Οπότε τι θε να πει τώρα, δε απέξω απέξω, ότι μα κοροδεύει ο υπουργό στα μούτρα μα, α πούμε. Αν και σε αυτό φέτος. δεν έχετε να πείτε καλή κουβέντα. Ε, να βγάλω σακάκια, να πετάξω γραβά, την έτσι βγάζω. Δεν τρέπεσαι να λε τέτοια πράγματα. Εσύ τα λέτε αυτά. Ότι μα θεωρεί δε. του χεριού του και ότι είναι καραγκιόζητοι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά. Όχι, ποτέ δεν το είπα Ότι είναι ψεύτη ο υπουργό. Όχι. Ε, καλά το. Ωρα, Τι σε παρακαλώ. Δεν είπα το έπαιζε, απλά προκύπτει. Δια τη ατόπου. Τα κουμπούλια, ναι. Εκτό κι αν δεν ήξερε κι αυτό. Μπορεί να το έπανε αλλιώ. Και αυτό παίζει. Του τα λένε αλλιώ. Μου αρέσει. Ναι, ναι, του τα λένε αλλιώ. Και ξέρει εκεί στο Ιασό που πηγαίνει συνήθω ή στα κι εγώ δεν ξέρω. Πολύ καλό, καινούριο, ολοκένουριο. Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι. Του μέξεις και ξερούς. Άντε πάλι. Όλε μωρέ, εναντίον. Γιατί με νοιάζει μωρή καλοκαίρι, να η παλάτα μας. Έλα. Έλα. Απόστολε, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν. Όλη η Καλό αυτό. Λοιπόν, καταρχήν είμαι Δεφεράτζα. Χρόνια πολλά για χτε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Mm. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι. Ένα. Έχω πληρώσει 8 εισιτήρια για να σε δω. Δεν κατάφερα λόγω δουλειά. Και κάνε κάτι. Βγάλε ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου. Όλη την παράσταση να τη δούμε κι εμεί. Επιπληρωμή. Ε, επιπληρωμή δεν είναι σωστό. Τι επιπληρωμή. Ε, επιπληρωμή, ρε παιδί μου. αντι την βγάλει στο Ιντερνετ. Για δεν το ευχαριστήσει το ίδιο όμω. Άλλο να τη από κοντά. Ε, από κοντά τι να κάνουμε τώρα. Ξαφνικά φεύγω στο εξωτερικό. Τι να κάνω. Με τι θέλει αφρκα στο εξωτερικό. Ρέιν, τι είναι αυτό? Ε, εκεί που δουλεύω έτσι είναι. Ξαφνικά μου... τι δουλειά κάνεις, δολοφόνος? Ναι, θα μπορούσε. Από κοντά. πού? Ναι. Ε, δεν μπορούμε να πούμε και ότι νέτιν από αν έλεγα παρακαλώ τι θα έλεγε. Ε, δεν συνεννοείσαι. Θα σου πω ρε Μαλακά, έχει αποστόλη. Έχουμε πλήν το στόμα μα πρώτα με τον μπουφλό. Άκου πρώτο χέρι, λοιπόν ιστοριούλα μικρή. Κολλητό μου, μεγαλύτερο αυτό, Παιδικός μου φίλο. Έπαθε στα 63 χρόνια από πρακτική πνευμονοπάθεια. Εδώ και ένα μισή χρόνο ο τύπο είναι στο. Κόβεται το σήμα τώρα. Δυστυχώ <Λε> κόβεται ή και ευτυχώ. Έλα για. <Λε> ναι. Κάντε πάλι. Το είπαμε αυτό με τον και εγώ την πάτησα έπρεπε να πω παρακαλώ. Τέλο πάντων, την επόμενη φορά. Έλα μορικά, Δυστυχώ ναι. Αάντε μαλάκα, μέχρι τι άλλο ξαμαλάκα. Δεν θυμάμαι καν, δεν θυμάμαι καν ότι πήρε. Λοιπόν, άκου να δει μαλάκα. Αποστώσει. Πενικό μου φίλο, πολιτό, στα 63 το έπαθε χά. Χρόνια από φρακτική πνεμωπάθεια. Τον βάλαμε στο ανοιχτά. Δε και 1,5 χρόνο τρώει πίνει, κι με τράπα κιλία, οξυγόνει 24 ώρες και ο τύπος, σου μιλάω ηλικρινά, έδωσε παιδικό μου φίλος δουλεύεις δουλειά στου έξι μήνε δεν έχει πληρώσει ποτέ. Πότε φορεί ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ τίποτα. Ευτυχώ ξανακόβεται. <συσκάς> Εγώ λέω να πούμε ένα ζήτο Μιτσοτάξα να τελειώνουμε τι μου λες τις ιστορίες τώρα, μπράβο στον άδων για την υγεία, πε αυτά, τι μου τα πας γύρω γύρω, δεν μοιάζει. Σητόι νέα δημοκρατία! Ερχήν ιδιωτικό κράτο του Μιτσούτου. Μπράβο, όχι μπράβο. Παρακαλώ. Δεν είχε να πει Νέξι και ξερό, Μήπω, γεια σου! Γεια σου φιλάκι Αποστόλι Αποστόλι Ποιοι είναι αυτή Τι κάνεις φίλε Καστικά φίλε Παιδάκι Είμα Θεοδόση πέρα Όχι πέρα Θεοδόση Είσαι καλά πέραστο Γιατί πήρες το τηλέφωνο του παππού Όχι παππού Του πατέρα πέρα Του πατέρα ωραία Γιατί πήρες το τηλέφωνο του παππά Ναι <coughs> Βλέπεις τον γκάμι μπέρ Oh I'm a γκάμι μπέρ Yes I'm a γκάμι μπέρ Oh I'm a... Και και μ το το μ Ωραία, apo το άμετο E τώρα. te va esi Ora vale to ame to kosita tora Da το to kosita Ah ah E kosita sto na va ichana pes Βάλε γκουλι γκουλι πάμε! Όλαμ μου μου Α, ελληνικά! Δεν ήταν σε άλλο σταθμό, δεν πειράζει. Αποστολή. <laughs> Ήθελα να σου πω το εξή. Δεν πιστεύω να υπάρχει νοήμων άνθρωπο, ψυχοφάντη, που να πιστεύει ότι στα τέμπη έχει γίνει συγκάλυψη μετά από αυτό που γίνεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανεί. Πιστεύω να πιστεύει κάποιο ότι η κυβέρνηση αυτή μπορεί να συγκαλύψει το έγκλημα των τεμπών. Ούτε καν. Αυτό λοιπόν είναι πώ φανάριο ότι η κυβέρνησή μα είναι κατά τα άλλα. Φω μετακάθαρη. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Ηθικοί άνθρωποι, τι μη. να πει κανεί. Εγώ επειδή μένω και δεν είμαι βέβαιο Αλλά ξέρω τι γίνεται. Όντω, κάποιοι άνθρωποι που είναι βιοπαλαιστέ, αγωνίζονται μέρα-νύχτα. Του τρώνε τα σακάλια τα προβατά του. Κάποια τα αρρωσταίνουν και δεν πέφτουν. Ε, να, είναι... ορίστε. Τρώνε τα τσακάλια και μετά αναγκάζονται να επινοήσουν οι πρόβατα. Ούτε μία αποζημίωση τίποτα και παίρνουν κάποια εκατομμύρια. Αν έρθει εδώ στην περιοχή και κάνει ένα ρεπορτάζ και δει τι γίνεται, θα βουείψει όλη η Ελλάδα. Από πού είσαι, εσύ ποια επαρχία. Καλά, βρει, Ωραία, φέτα. Λέγεται. Ahora esto hálas, ahora lo pague, él allá. Έλεγα, Ποστολαρέ. Έλεγα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Καλό παιδί, ο Θήμιος, αλλά είναι λίγο κομπλεξικό, τε. Εντάξει τώρα, ξέρει. Ναι, ξέρει για πιο καλά. Δύο μέρε προσπαθούσε να σε πάρω. Είχε πει ο Θήμιο ότι τραγούδισε ωραία η Άλκηση για το Θοδωράκι. Ναι. Και είπε σε εσύ ότι δεν τη γουστάρει γιατί διαφημίζει τράπεζε και γιατί έκανε τη μαϊμού τότε με τον Παπογιάννη και τον Γκούλη. Καλά, θυμάμαι. Ε, το είπα τώρα, ε, εντάξει. Κρεμάστε με, το είπα. Μπράβο αγόρι μου, εστια γι' αυτό σε γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί εντάξει τότε δηλαδή αν αύριο Στακιανάκι τραγωδίσει. Για το κουκουέ, θα αγαπήσουμε το στακιανάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ακριβώ αυτό που πει εσύ: Ότι η κυρία Πρωτοψάλτη έχει κάνει την επιλογή τη, διαφύμισε τράπεζε. Βέβαια, να μην τα βάζουμε μόνο με την Πρωτοψάλτη, να τα βάζουμε και με τον ηθοποιό που διαφημίζει τράπεζε, και με τον μαύρο αθλητή που διαφημίζει τράπεζε. Και όχι επειδή είναι μαύρο αθλητή, να περνάει στον ντούκ σε φάση που ο κατζέντα είναι μαύρο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήθελα να σου πω και το άλλο, δεν ξέρω αν μου και εσύ τη γνώμη σου, επειδή σε θυμάμαι, επειδή εγώ σε παρακολουθώ Τέτοιο, δεν είχε πει. Α, ναι. Αυτό. Δεν το έτσι. κρατάω και εγώ το στόμα μου κλειστό καθόλου. Γι' αυτό σε γουσάρουμε και σε αγαπάμε και σε καθαρό. Και εγώ κουκουέ, ημερε, τα στραβά τα λέω. Λοιπόν, μου να σε καλά. Λογικά δεν θα τα ξαραπούμε. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσει. Και έτσι να είσαι ε, εντάξει τώρα. Άμα δεν ήταν όμω δεν θα τον αγαπάγαμε. Ναι, ναι, αυτό το κακό και το Έλα Συμφώνα με τη γνώμη σου, την ταπίνη ή όχι την άλλη. Πότε ήταν καλύτερο, όταν ψήφιζαν τα δέντρα ή τώρα που ψηφίζουν τα πρόβατα. Τα πρόβατα, μου που έχουν και ζωή. Κρίμα είναι. <laughs> ναι, μπράβο, ναι, Να έχουν άποψη, σιγά-σιγά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Μέσα σε όλα αυτά, ρε, που έχουμε χάσει και αυτή τη μαλακισμένη, πώ να τη στην Βόζεμπεκ. Που έβγαινε και έλεγε ότι η Τώρα να πει ποιο δυσφημίζει ποιον. Τέλο πάντων, πάντω ξαναλέω ότι αν υπήρχε κάποιο εισαγγελέα, τη Νέα Δημοκρατία θα την έβγαζε εκτό νόμου, θα πηγαίναμε σε εκλογέ χωρί τη Νέα Δημοκρατία και κανένα τελεχό και όποιο θα έβγαινε, ρε μου, γιατί εδώ έγινε αλλίωση αποτελέσματο. Δεν μπορεί να το ανεκτεί ένα εισαγγελέα αυτό, έτσι, δεν είναι. Ε, ε, ε. Λοιπόν, Ναι, βέβαια. Ο εισαγγελέα έχει ευθυξία. Όπω λέει και ο άντρα μου, έχουν παιδιά έτσι, του απειλούν. Να μην γίνουν εισαγγελέου τότε άμα φοβούνται τι απειλέ. Να πάνε να γίνουν οικοδόμη, να γίνουν κάτι άλλο που δεν φοβούνται. Τέλο πάντων και. Αυτά α, Όχι, περίμενε, γιατί δεν μπορεί η μόνη μα ελπίδα να είναι να φύγει το το τάξη να είναι Δεν εντάξει. Α μην τρελαθούμε τελείω. Όλη η Κρήτη έγινε μπλε με ο ΠΚΠ, με ο ΠΚΠ. Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε με ο ΠΚΠ και πούσε μπλε. Μισό λεπτό κύριε Αποστόλη, γιατί θα πει διχτώ από το παράθυρο. Λένε ότι τα κονδύλια ήταν από την Ευρώπη. Την Ευρώπη εμεί με το ΦΠΑ και του φόρου δεν την πληρώνουμε. Είναι τόσο μαλάκα ο Έλληνα που νομίζει ότι αυτά τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη δεν τα έχουμε πληρώσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και η Ευρώπη είναι το κοινό μα σπίτι. Δεν θα δώσει κάτι για το σπίτι να το συντηρήσει. Ε, αλλά... Τι τα συζητάμε αυτά, αυτά είναι αυτονόητα. Τα λεφτά είναι των Ευρωπαίων και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη εδώ μια τριανταριά χρόνια, άρα είναι δικά μας, μην παραμυθιαζόμαστε. Τα εμβόλια δεν ήταν δωρεάν, τα πληρώσαμε, εντάξει. Και όταν λέμε βγαίνουμε στις αγορές, βγαίνουμε για δανεικά και υπερηφανευόμαστε που βγαίνουμε για δανεικά. Χαίρετε, καλό μήνα Ιούλιο σε όλους. Ναι, ναι, καλό Προσοχή, όλοι ναυτικοί, σπουδαστέ φυσική Αστροφυσικής αστροφυσική mm. αλλά και ελεγκτέ εναερίου κυκλοφορία. Όλοι, πώ εγώ με το παράδοξο διδήμονα Ινστάιν γλίτωσα το πλοίο. Έδωσα δύο βίντεο συνέντευξη στο YouTube. Ανίποτα Εμμανουήλ Αξότη. No. Και περιμένω πότε μου είπε θα κάνουμε ένα μαζί. Όσο είμαι στο Μενίδι και από εκεί πάω στην Αυπακτία, στον Πλάτανο, δεν θα Όσο κακό. ακόμα τώρα. στα νότια προάστια με εντοπίζετε. Ευτυχώς. <στά> Ευτυχώς υπάρχει εντοπισμός. Γεωεντοπισμός. Yeah, <gül> λοιπόν, θα σε έχω υπόψη μου, <gül> θα σε παρακολουθώ από το δορυφόρο. Έλα, για yeah, over. <gül> <στά> <στά> Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. <στά> <στά> <στά> <στά> <S> <στά> <S> <στά>